Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Κώστα και ακούτε την εκπομπή Απολάφη τα Ανεύθυνα σήμερα Δευτέρα, όπω και κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Conyon Νέρ. Κλασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τι απόψινέ μουσικέ επιλογέ, θα αναφέρουμε ποιου τρόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μα. Είναι κυρίω μέσω του site του σταθμού www.cony.com. Εκεί, αν θέλετε, στέλνετε email ή προτιμότερα τα λέμε ζωντανά στο chat καθώ τρέχει εκπομπή στερα υπάρχει σελίδα του σταθμού στο facebook κόνη παύλα on air στο twitter ο λογαριασμός στο aton air κόνη και η σελίδα στο instagram κόνη on air κάτω Pavla web κάτω Pavla radio κλασικά. Όσοι αγαπάτε αυτή την εκπομπή μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση με ελληνικού χαρακτήρε στο facebook. Γράφετε ραδιφωνική εκπομπή από λάθη τα ανέφηνα και βρίσκεται εκεί το σχετικό γκρουπάκι με τι εκπομπέ ανεβασμένε στο πάλε ποτέ Mixcloud. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο αναμονή να δούμε σε ποια πλατφόρμα θα μετακομίσουμε για να μπορείτε να τις ακούτε ε, ο φίλος τουλάχιστον πέντε ηχογραφήσεις μαζί με την απόψινή θα ενημερώσω σύντομα ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την πρωτοτυπία να έχουμε όχι ένα όχι δύο αλλά τρεις καλεσμένους τα παιδιά από κροταλία, Πεθαίνουν στο Τέλος και Αγόρια στον Ήλιο Μεσολάβησε το live της παρασκευή, το οποίο ήταν πραγματικά έτσι, πολύ έντονο και παθιασμένο αν θυμάστε, πριν, τη Δευτέρα πριν από τη συνέντευξη, είχαμε εκείνο τον άτυπο διαγωνισμό με, τα, με τις ελληνικές διασκευές, όπου ο νικητής ήταν ο ε, γνωστός και μη εξαιρεταίος, ακροατής του Κόνιονέρ, Σπύρου Ζασκαράτος, και συνομιλία λοιπόν που ανταλλάξαμε, Είχα τάξει ότι το δώρο του διαγωνισμού θα ήταν μια εκπομπή με αφιέρωμα τη του και ο Σπύρος έδωσε το θέμα, το οποίο ήταν, είναι μάλλον, πρώτες ηχογραφήσεις. νομίζω θα έβρισκα τσακ μπαμ τα τράξη απόψε, με δυσκόλεψε λιγάκι το αφιέρωμα. Στο χαμό του ίντερνετ είναι λίγο δύσκολο καμιά φορά να γκουγκλάρεις έτσι τις σωστέ λέξει κλειδιά και να φτάσει αυτό που θέλεις. Υποψιάζομαι ότι κάποια από αυτά που έχω φέρει απόψε είναι όντως οι πρώτες-πρώτες ηχογραφήσεις. Κάποια άλλα είναι απλά το πρώτο κομμάτι ας πούμε, που ηχογραφήθηκε, το οποίο μπορεί να εμπεριέχεται στο τεμπούτο κάποιου συγκροτήματος. Ας μην χρονοτριβούμε άλλο. Ε, τον Alice Cooper τον θυμάμαστε περισσότεροι από τη δεκαετία του 1990 από τα hits του τρα. Πώς τον 익σερε όμως όταν εκεί αρχές 70 είχε γράψει αυτό Nobody likes me Είναι πραγματικά τελείω διαφορετικό από τα hits που έχουμε στο μυαλό μα του Alice Cooper, ακόμα και από εκείνο το 18, αν θυμάστε. I'm 18 and I'm, I like it. Αυτό το ύφο που πρωτοξεκίνησε τέλο πάντων ο Alice Cooper τελείωσε θεατράλε και με έτσι stage performances πολύ αλλόκοτα και weird. Ε, καλησπέρα στο Φιλοφώτη που έδωσε πρώτος από Σωκρατές το στίγμα του. Για εσάς που κλικάρατε μόλις τώρα στο link έχουμε εκπομπή αφιέρωμα σε πρώτες εκτελέσεις. Βασικά ε, πρώτα κομμάτια από έτσι σχετικά γνωστά γκρουπ και καλλιτέχνες που ηχογραφήθηκαν ε, ποτέ. Δωράκι για το διαγωνισμό που κέρδισε την προπροηγούμενη εβδομάδα, ο Σπύρος από τη Κεφαλονιά. Όπως καταλαβαίνει η σημερινή λίστα έχει πολλά μεγαθήρια και δινοσαυρικά group. Ένα από αυτά ε, έτσι το έχω στην καρδιά γιατί όταν το χτύπημα της μύρας χτύπησε την πόρτα τους και ο ντράμερ τους έφυγε από τη ζωή, απλά δηλώσαν ότι τέλος αυτό είναι, δεν ξαναπέζουμε ποτέ, δεν θα ξαναπανασυνδεθούμε για κανέναν λόγο και για καμία συναισθηματική υπόθεση, ούτε χρηματική. Παίρνει ο καθένας το δρόμο του. Ήταν φυσικά η LED Zeppelin αυτή. Και εδώ είναι το κομμάτι που πρωτογράψαν ποτέ στην καριέρα τους. Ένα κομμάτι το οποίο ε, δεν έχει γίνει τόσο τεράστιο hit, α πούμε, όσο το στέρου του Heaven, αλλά στέκεται υπάξια με τα υπόλοιπα διαμάτια της σκογραφίας ε, τους. Good times, bad times. ματα και υπομονής λοιπόν από τους Led Zeppelin. Έθασμε καλυκέρι, θα θυμώνε και χειρότερη. Εμείς isomorphisms με έτσι καπου ανάμεσα. Καλή και στη φίλη χαρά και την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Ε, εκπομπή, λοιπόν προς ε, τραγουδιών ε, τραγουδιόν, και άλμπουμ και ντεμπούτον ε, τραγουδιστικόν. Η Def Leppard είναι ένα βρετανικό group που είχαν και αυτή το δικό τους μερίδιο αποغاτηχίς στιγμές. Είναι το μοναδικό group στον κόσμο νομίζω που έχει ντράμερ με ένα χέρι σε τροχέο ατύχημα που είχαν όλο το συγκρότημα μαζί. Ο ντράμερ τους αναγκάστηκε να κροτηριάσει το αριστερό του χέρι και το group πείσμωσε, δεν τον διώξανε προφανώς, δεν βρήκαν καταστάτη και συνέχισαν την καριέρα τους με ρυθμισμένο drum set ας πούμε, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει και να παίζει τα κομμάτια τους με περισσότερα πετάλια στα πόδια και μια μπαγκέτα προφανώς. Εδώ ακούμε το πρώτο-πρώτο κομμάτι που γράψαν ποτέ. Rock Brigade. Μόλις μου ήρθε φλασιά, θυμήθηκα ότι Def Leppard ήταν το πρώτο CD που είχα αγοράσει έτσι, αυτοβούλος. Ε, μπορεί η πρώτη μου δίσκη να ήταν έτσι, αγορασμένη σαν δώρα πούμε, από του γονιού, ή να ήταν σκαλίσματα στη δικιά τους βίνηλιο συλλογή. Αλλά έτσι το πρώτο CD που αγόρασα συνειδητά ήταν νομίζω ένα best of τον ε, Def Leppard Volt λεγόταν νομίζω κάπως έτσι. Εσάς αγαπητοί ακροατές, ποιο ήταν το πρώτο σας CD ή κασέτα ή δίσκο στο σπίτι δεν έχει σημασία, άμα δεν βαριέστε γράψτε κάτι. Έχουμε αρκετό υλικό έτσι από αυτή τη σκηνή, γκλαμ, ροκ, metal, metal. ξέρετε όλα αυτά τα γραφικά της δεκαετίας του 80. Ο David Coverdale, τον Whitesnake, δηλώνει ότι είναι φέτος η τελευταία χρονιά του και ότι αποσύρεται από την μουσική βιομηχανία τουλάχιστον με τους White Snake ε, αρκετά χρόνια πριν φτάσουμε πούμε, στο τέλος στην σταξιοδότηση, αν θέλετε γράφανε το πρώτο τους ε, κομμάτι Take me with you Τελείως ποζεράδικο hair metal ή pop metal ή όπως θέλετε πείτε το από τους White Snake και Take Me With You. Ε, ελπίζω φίλτα τος Σπύρος να είναι κάπου και να μπορεί να συντονιστεί. Έτσι αδύσως αυτή η εκπομπή είναι για πάρτι του. Είναι το δωράκι του για τον διαγωνισμό. Ίσως στο μέλλον έτσι στήσω και άλλους διαγωνισμούς, έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον να πιάνομαι έτσι και με θέματα μουσικά που είναι εκτός του comfort zone που λένε, εκτός των νερών μου. Τη χρονιά που μας πέρασε το έφερε έτσι η σύμπτωση να δούμε... Ε, δύο συναυλίες με τους ε, δύο πιο σημαντικούς, αν θέλετε, frontmen των ε, Iron Maiden. Το καλοκαίρι τον Ιούλιο η τωρινή σύνθεση τελος πάντων των Iron Maiden με τον Bruce Dickinson Και πριν κάτι μήνες, εκεί στην εκπνοή του 2022, είδαμε και τον Paul ε, Diano, Τον είχα έτσι συναυλιακό αποθυμένο. Είχα πάει με αμφιβολίες. Ε, ε, ήταν λίγο έτσι λυπηρό το θέμα, για όσους δεν ξέρετε. Έχει αρκετά προβλήματα υγείας, ας πούμε, και ήταν επί με καρουτσάκι. Στο τέλος έτσι κάπως με παραβάρινε το θέμα και είπα ότι «Οκ, okay, ας φύγω πριν τελειώσει ολοκληρωτικά και το εγκόρ» και φεύγοντας ε, έπαιξε το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Το οποίο ήταν έτσι και λίγο ηρωνία, γιατί πόσο να... Κάνεις running free όταν είσαι καθυλωμένο Σε ένα μαξίδιο Όπως και να έχει Αυτό είναι μέρος της ιστορίας Πλέον της ιστορίας των Iron Maiden Το πρώτο κομμάτι τους ever running free the stars. Όσο γρήγορα περνάει η ώρα με τα πρωτόλια. Εσεί δεν το ξέρετε, αλλά έχω μυστική παρέα μαζί μου. Αλλά θα παραμείνει ανώνυμη και σιωπηλή. Οπότε λέγοντα το εδώ, περνάει και ο χρόνο πιο γρήγορα. Αφήσαμε λοιπόν την πρώτη μισή ώρα πίσω μα. Την εκπομπή αφιέρωμα σε πρώτε ηχογραφήσει, πρώτα τραγούδια που γραφτήκαν από group και καλλιτέχνε. Έπαιξε και ψύλο ε, γκαλόπ στο chat. Ποιο ήταν ο πρώτο δίσκο ή CD που αγοράσατε. Μας γράφει εδώ ο Φώτης για ένα «Επτάιντσο» «Tears for Fears» ή «Ζωή για βινίλιο Nirvana». Ε, να κάλεσαι και τη φίλη Άννη. Ε, πάντως, εγώ σας είπα το πρώτο CD πρέπει να ήταν αυτή η συλλογή «Deaf ε, Πρώτο βινίλιο «New Kids on the ντροπή, και πρώτη κασέτα, είτε το πιστεύετε όχι, Γιώργος Ταλάρας Δεν πειράζει, είναι όλα κομμάτι της ε, μουσικής ε, εξέλιξή μα. Ε, ακριβώς μετά το σπότ του τον Κεμισή ήταν φυσικά η Black Sabbath και το Evil Woman. Έχω δύο φοβερές ιστορίες για το group. Η μία είναι έτσι από τις πιο γνωστές. Η περιβόητη φάση όπου Όζι δάγκωσε μία νυχτερίδα ζωντανή σε ένα live του στην Αμερική έχουν γραφτεί πολλά γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δείτε το βιβλιαράκι του Τάσου Βαφιάδη που έχουμε κάνει αφιέρωμα και στα δύο βιβλία του μπορείτε να τα βρείτε τις εκπομπές του Mixcloud όπου περιγράφει ότι απλά ήταν κυριολεκτικά η κακιά στιγμή κάποιος τρελαμένος φαν του πέταξε την νυχτερίδα Όζη νόμιζε ότι ήταν έτσι στο μεθύσι του και το πιώμα του ότι ήταν από αυτές τις λαστιχένιες και τη δάγκωσε έτσι για να δείξει κακός και μοχθηρός και ούτε που φαντάστηκε ότι ήταν ζωντανό πλάσμα και έκανε για πόσους μήνες δετανικές νέσεις και φαρμακευτική αγωγή τέλος πάντων. Αυτή είναι κλασική μουρλο ιστορία του Όζη. Και η δεύτερη που έπεσε το μάτι μου σήμερα ήταν ότι ο Τόνι Αϊόμι ο κιθαρίσας των Σάμπαθ, Είχε ένα φοβερό ατύχημα στο χέρι του στο εργοστάσιο που δούλευε στο Birmingham... ...με αποτέλεσμα τα δάχτυλα του να παραμορφωθούν σε έτσι, φρικτό βαθμό... ...και ανησυχούσε για την ε, καριέρα του ως μουσικός, ...και αν θα μπορέσει να ξαναπέξει ποτέ μουσική... ...κάποιος φίλος του του έφερε ένα δίσκο Django Reinhardt... ...ο ε, γνωστός έτσι, τσιγκάνος κιθαρίστας... ...φλαμέγκο κιθαρίστας μάλιστα και σκέφτηκε τότε ο Ιόμι ότι οκ, okay, αν αυτός ο τύπος μπορεί να παίξει αυτά που παίζει με δύο δάχτυλα εγώ που τα έχω τα δικά μου απλά είναι παραμορφωμένα σίγουρα κάτι καλύτερο θα μπορέσω να κάνω έτσι λοιπόν σε τελείω έτσι DIY επέμβαση προσάρμοσε ένα κομμάτι λιωμένου πλαστικού στα δάχτυλά του και άλλαξε τελείω στο κούρδισμα στις χορδές ώστε να είναι πιο χαλαρή η τάση τους και ίσως και αυτό το ατύχημα μπορεί να έδωσε και το χαρακτηριστικό ήχο του Σάμπαθ που είναι πλέον αναγνωρίσιμος από τους ε, πάντες. Εδώ το πρώτο κομμάτι που γράψαν ποτέ, Evil Woman. Ε, η επόμενη είναι αρκετά μεταγενέστερη από του Σάμπαθ και τελείωσε άλλο ύφος μουσικής, το ε, άλμπουμ της... Ηταν για πάρα πολύ καιρό στα πιο ευπόλυτα όλων των εποχών. Ε, πριν όμως βγει το Jack Little Pill, ε, υπήρχε αυτό. Alanis Morissette Too Hot. You want the answers You need a fast and wake-up failure Say what you mean and you mean to stay hey! party for those who oppose who you chose to be now maybe you could feel the power it's like a bomb inside your head Knows if you're slow when you go to you use it Καλή καυτή για τα γούστα μα, λοιπόν. Η Αλάνη Μόρισε από τα τέλη um, 80s, αρχές 90s. Καμία σχέση με, το, με τη μουσική του Jack the Pill και το Ironic. Κάπω έτσι σαν καχέκτυπο τη Britney, τη Madonna μου. Ακούγεται έτσι πολύ pop βιντεοκλιπάτη, θα την πω. Ε, έχει ξε, ανάψει συζήτηση στο chat με τον Όμηρο για να μας γράφει για τις μουσικές επιλογές Συμφωνώ 1100 Όμηρο μαζί σου Απλά έτσι το αναφέρω ότι έτσι σε τρυφερή ηλικία ας πούμε, μπορεί να μην ε, είχες κάποια συγκεκριμένη μουσική επιρροή ε, και μένα εκεί στα 90s κάπως από τα ραδιόφωνα ίσως μου έκανε γκέλ ο Νταλάρας ποιος ξέρει τι επέδρασε τότε στο μουσικό μου αυτή αλλά σίγουρα ό,τι ακούμε και ό,τι έχουμε αγαπήσει κατά καιρούς μας διαμορφώνουν νέους Μουσικά όντα. Γραφείο όμοιρο εδώ το πρώτο του δισκάκι ήταν Tom Jones, τον De και μάλιστα το είχε πάρει και αποβολή. Ε, Περίεργα χρόνια και δεν τα έχω ζήσει έτσι, το, η μουσική να είναι πραγματικά τόσο προκλητική. σω η πρόκληση του σήμερα είναι αυτό που συζητάγαμε και με τα παιδιά που είχαμε εδώ καλεσμένου την προηγούμενη Δευτέρα, ότι το, η σημερινή μουσική που προβοκάρει είναι η τραπ. Αλλά έτσι με μηνύματα πολύ πολύ άσχημα και έτσι μισαλόδοξα αν θέλετε. Θα αφήσουμε την Αλάνης και τους Σάμπαθ που προηγηθήκανε και θα φτάσουμε στο πιο σπουδαίο Group ίσως όλων των εποχών. πολύ πριν γράψουν δικιά τους μουσική και εκτοξευθούν στο μουσικό στερέωμα... Διασκευάσανε έναν αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον ε, Buddy Χόλι. Ποιοι είναι αυτοί άραγε οι τέσσερι για του οποίου μιλάω, για να δούμε, θα το βρείτε. Well, The day when I die, let you give me all your loving and your love and all your love and kisses and your money to do. You say you love me, baby, and you tell me, baby, that someday will I'll skincare, be the day when you make me cry, that will be the day when you say goodbye. You When I die Oh, honey, I say you're gonna be, You know, girl, I guess That'll be the day when I die Well, when you say Johnny's on John, He's shining at your heart I know it's where it belongs I'll leave through. And you say, for me And you tell me, for it That someday, well I'll be through the that'll be When you say goodbye, yeah, that'll be the day When you make me cry, you say you're gonna be You're so polite, girl, that'll be the day When I die, yeah, that'll be the day That'll be the day Τελείως αγνώριστη, η Beatles' That Will Be The Day, σε διασκευή του Buddy Holly. Ένα κομμάτι που ήταν ασχολιόμενο με τον χορό του rock'n'roll ήταν το κλασικό έτσι, για entry level, γιατί το original έχει ένα tempo πολύ ελεγχόμενο, οπότε μπορεί να το χορέψεις σχετικά αβίαστα. Τι να προτοπεί κανεί για τα Σκαθάρια. Ε, θα σας πω το πιο έτσι, πρόσφατο, σαν ανακάλυψη, ντοκιμαντέρ ε, σειρά του CNN, ε, όχι Netflix, όχι HBO, πιο ταπεινά πράγματα. Και ένα από αυτά τα ντοκιμαντέρ είναι για τη δολοφονία του Τζον Lennon. Και έχει φοβερό ενδιαφέρον πω η ψυχοπάθεια αυτού του ανθρώπου, του Τσάπμαν και ο έρωτας του ταυτόχρονα με την Τζοντι Φώστερ για όσους το ξέρετε το story ε, ο λόγος που καθάρισε όχι με συγχώρετε τώρα έχω μπλέξει δύο διαφορετικές ιστορίες κάνω λάθος, το παίρνω πίσω ε, τέλος πάντων η εκτίμηση αρχικά για τον Τζον Λέννον μετά το μίσος του γι' αυτό σε σχέση με, τις, με τα τσιτάτα τα οποία είχε πει για τον Ιησού Χριστό Πώ κλιμάκωσε σιγά σιγά την τρέλα του και έφτασε στο απροχώρητο ώστε να τον δολοφονήσει. Και έχει μείνει στην ιστορία μόνο ω αυτό. Έχει κάνει, διάβαζα, έβλεπα στο ντοκιμαντέρ 11 ε, αιτήσει για αποφυλάκηση. Και σήμερα, την ώρα που μιλάμε, δηλαδή 2023, είναι ακόμα μέσα στα κάγκελα. Ένα group θα ακολουθήσει για τη συνέχεια το οποίο είχε πολύ πολύ μικρή. Ε, Ιστορία στο χρόνο. Ο του ε, ταλαιπωριόταν ε, και από την επιληψία αλλά και από δικούς του έτσι, προσωπικούς δαίμονες. Μόλις 2,5 ε, άλμπουμ ε, βγάλανε πότε η Joy Division πριν αποφασίσουν ε, να ονομάζονται Joy Division ε, ε, είχαν εθετήσει το όνομα Warsaw. Ε, Αναπόφευκα το πρώτο του κομμάτι ήταν και το ομότιτλο θέλετε. Joy Division λοιπόν και Warsaw. Three five, oh, one two five go. I was there in the backstage when this like came around. Everyone tried to change things, but when the first time around, I could see all the weakness. I could pick all the faults, but I could see all the face turns In your throat, they were around in your soundtrack. to mirror all the done to find the right side of reason. I'm gonna feel I can see all the I can still hear the footsteps. I can see all the walls. I said it's the last traps. Had have to give up the fight Just to live in the past tense To make a living you right v one g V1G g, V1 g, V1 g Και αυτό το κομμάτι, αγνώριστο με τη συνέχεια, το τι επακολούθησε να είναι ο ήχος των Joy Division. Warsaw, λοιπόν, το πρώτο κομμάτι που έχω ποτέ και υποψιάζουμε ότι η πρώτη ηχογράφηση ήταν και το group λεγόταν Warsaw. Για όσους δεν το ξέρουν ή δεν το έχουν διαβάσει, τα πρώτα χρόνια του το η μπάντα είχε έτσι μια αιμονή με την ναζιστική αισθητική χωρίς να είναι προφανώς οι ίδιοι φιλοναζιστές, αλλά κάπως έτσι για χάρη προβοκάτσιας και τα εξωφυλά τους και ο τίτλος του Joy Division, ο οποίο ήταν ένα, μια ομάδα γυναικών σε στρατόπεδα συγκέντρωση που λιτώνανε τους θαλάμους αερίων για να ικανοποιούν σεξουαλικά, τέλος πάντων, εκεί τους αξιωματικούς. Ε, οπότε σε πολλές του συναυλίες γινόντουσαν μάλιστα και φασαρίες, για του Joy Division μιλάω, ε, από κόσμο που πίστευε ότι ήταν Σκινχεντς ή νεοναζίτελος πάντων. Πολύ πολύ μικρή ε, η ιστορία της πάντας ε, δυσανάλογα ε, τεράστια για το χρόνο που υπήρξαν στα μουσικά πράγματα. Υπάρχει και μια πολύ ωραία σειρά βιβλίων, 33 και 1 δεύτερο που είναι της βιβλιαράκια τσέπης, μπορείτε να τα βρείτε ας πούμε στο public π.χ. και γράφουν για ένα album πως κυκλοφόρησε είχα πάρει το καλοκαίρι λοιπόν για το Unknown Pleasures που είναι το, το πιο γνωστό, των Joy Division και υπάρχουν και άλλα 10 νομίζω σε αυτή τη σειρά έχει ξέρω εγώ τον... το βρώμικο ψωνμί του Σαββόπουλου μέχρι το Pet Sounds, τον Pet Show Boys έχει πολύ ενδιαφέρον ένα άλλο γκρουπ το οποίο έχει καλυφθεί έτσι από ντοκιμαντέρ από άρθρα, από βιβλιογραφία κτλ, κτλ είναι φυσικά η Velvet Underground και όταν λέμε Velvet πάντα έχετε στο μυαλό και δύο πράγματα η περιβόητη μπανάνα και έτσι αυτή η σκοτεινή απόκοσμη φωνή της Νίκο εδώ στο πρώτο του κομμάτι ever, all tomorrow's parties Όλα τα πάρτι λοιπόν που θα ζήσουμε κάποια στιγμή, All Tomorrow's Parties ε, και Velvet Underground, ε, συζήτηση με τη μυστική μου παρέα εδώ πέρα για το πόσο μας έχουν προσφέρει μουσικάρες μουσικάρε, του Wes Anderson και ειδικά το οικογένεια Τένεμπαμ που τυχαίνει να είναι το πρώτο που είδα ποτέ. Είναι ορισμένοι σκηνοθέτες που το ε, ψυρίζουν πολύ το θέμα soundtrack Ένας από αυτούς είναι ο Ταραντίνο α πούμε άλλο είναι ο Wes Anderson και άλλοι πολλοί ε, Και οπότε έτσι βλέπεις την ταινία και μαθαίνεις και καινούρια πράγματα ε, Εντάξει ήξερα τους Velvet ε, ήξερα την Νίκο σαν ονόματα Αλλά αν τα συνδυάσει και με μια έτσι super συγκινητική σκηνή α πούμε σε Seconds Κάπως σου εντυπώνονται πιο έντονα στο υποσυνείδητο. Ήταν η Velvet λοιπόν και του μόρος parties με φωνητικά από την Νίκο. Ε, δεν ξέρω ποιοι από εσά έχετε βρεθεί στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Κάτι παίζει εκεί λοιπόν με τα αγάλματα. Ε, Κάποιο διαγωνισμό ίσως που έχει κάνει ο Δήμος εκεί. Πάντως εκτός από αυτά που περιμένεις ας πούμε, να βρει. Ξέρετε, σε ένα παρτέρι, σε ένα βάθρο, όπως έχουμε μισεί εδώ συσταδίγωση με τον Κολοκοτρώνη, υπάρχουν έτσι και άλλα διάφορα διάσπαρτα σε κρυφά και ανύποπτα σημεία. Μπρούτζινα κυρίως, έτσι με την οξείδωση του χρόνου και τη γιαλάδα, ανάλογα με τους περαστικούς που πειράζουν ε, ε, κάποιες επιφάνειες. Ε, έτσι λοιπόν... Ε, ένα από του σημαντικότερους Ούγγρους ηθοποιούς ήταν ο Μπέλα Χαρακτήρες που ηθοποιός μάλλον που ήταν από τους πρώτους που ενσάρκωσε τον Δράκουλα, τον του, πείτε τον όπως θέλετε τέλο πάντων. Ένα γκρουπ που έτσι επηρεάστηκε από την κινηματογραφία του. Και από την όλη αίσθηση έτσι του Darkwave ήταν φυσικά η Bauhaus, οι οποίοι κάνανε σάλλο το καλοκαίρι, για όλους τους λάθους λόγους, η εμφάνισή του στο release που διακόπηκε από τα τερτύπια εκεί πέρα του Peter Murphy. Μεγάλη κουβέντα που δεν θα την ανοίξουμε εδώ πέρα, γιατί να σας πω και την αλήθεια δεν ήμουν και στο live, οπότε δεν μπορώ να κρίνω για την ποιότητα του ήχου. Ε, τέλος πάντων πολλά χρόνια πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2022, η Bauhaus ε, δηλώναν αν θέλετε τον ε, επικίδιο αυτού του σπουδαίου ηθοποιού Bella Lugos is dead Το όχι φαίνεται το συγκρότημα, όπως είχε πρόβλημα ο ήχος τους το καλοκαίρι στο Release Festival. Έτσι και εγώ την πάτησα και κατέβασα κάποιο cover και όχι τους Bauhaus themselves που λέμε και στο χωριό μου. Τέλος πάντων πιάσατε μια εικόνα, έτσι αυτό το σκοτεινό ήχο. Στην όμορφη Βουδαπέστη λοιπόν, σε ένα κάστρο που δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του να σα το πω, είναι μια προτομή του Μπέρα Λουγκώση και έτσι όταν το επισκεφτήκαμε το χειμώνα το πριν κανένα δηλαδή ήταν έτσι πολύ ε, εντυπωσιακό και υποβλητικό θα αφήσουμε τελείως ε, τα post-punk και τα dark wave και θα γυρίσουμε σε κάτι πολύ πιο pop πριν όμως από αυτό να πω καλησπέρα στο φίλο στέλιο μας γράφει για το πρώτο του CD ήταν Bruce Brixton. Μα αρέσει το κοινό του Κόνη και τις εκπομπήσεις μου γιατί είναι έτσι τελείω ετερόκλητο και όλοι μάλλον ερχόμαστε από διαφορετικά μουσικά background και μας ενώνει το κλισέ, η αγάπη για τη μουσική. Θα πάμε λοιπόν σε ένα πολύ μεταγενέστερο group τους Blair, κάποτε τους λέγαμε Pop μετά νομίζω... Με την διάλυση των Blair και των Oasis κάπως ατώνησε όρος Δηλαδή δεν ξέρω ποιο άλλο group μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παίζει η Britpop ε, Είχαν εκεί Blair λοιπόν το μεριδιό τους από τα super έτσι, κοφαντικά hits Είχαν όμως και το πρώτο τους κομμάτι που γράψαν ποτέ Τελείως διαφορετικό με τα υπόλοιπα See so high Ισοχά, λοιπόν, από Blair Βλέπω εδώ πέρα το μικρό εικονιδιάκι του εξώφυλου του άλμπουμ Και με πηγαίνει έτσι κατευθείαν σε εκείνη την εποχή Την εποχή που, ε, όπως υπήρχε στα 60 πούμε, η κόντρα Stones vs. Ε, Beatles ε, Τα 90s και αρχές 00 ήταν, ε, αν είσαι με τους Blair ή αν είσαι με τους Oasis ε, ε, Δεν θα μπορούσες μάλλον να γουστάρεις και τα δύο, θα ήταν λίγο ανεπίτρεπτο Μιλώντας ε, και το release festival που αναφέραμε πιο πριν για τους Bauhaus, ε, ήταν λίγο αλόκοτη η εμφάνιση του Liam Gallagher ε, το καλοκαίρι εκεί στην πλατεία Νερού. Έτσι λίγο μπλαζέ, λίγο snob, λίγο σαν να βλέπεις έναν ε, χουλιγκάνο άγγλο έτσι μεθυσμένο μέσα στην μπαμπ. Αλλά ε, ίσως και αυτό ήταν πάντα και οι Oasis. Και ο ίδιος και απλά έτσι με τους στίχους και με την ε, μουσική δεν το παίρνουμε πρέφα. Ε, θα αλλάξουμε πάλι για ακόμη μια φορά ε, είδο ε, μουσικής και θα πάμε έτσι πιο ε, κλασικό παλιό ροκάδικα για να ακούσουμε την πρώτη ηχογράφηση των ε, Deep Purple Hush. Ίσως το χάσει το θυμάστε διασκευασμένο. Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκάρει τελείως το κεφάλι μου και δεν μπορώ να θυμηθώ ποια διασκευή το έκανε πιο έτσι famous. Θα το ψάξω όμως στο επόμενο διάλειμμα και θα επανέλθω να σας πω. Εντάξει, αυτό το κομμάτι φέρνει κάπως με την υπόλοιπη δισκογραφία των Deep Purple. Νομίζω είναι από τα group που έτσι αν και έχουν έρθει άπειρες φορές στην Ελλάδα δεν έχω καταφέρει ποτέ να τους δω, αλλά ου, μπορεί να μην ε, λιώνω κιόλας να τους δω σαν συγκρότημα. Είναι κάπως και δινοσαυρική και σε, στον ήχο τους και στην ε, ηλικία. Ε, ίσως ε, δεν ξέρω αν τους είχα δει εκεί, δεκαετία του 70. Ε, πιάσαμε διάφορα είδη μουσικής, ώρα να πιάσουμε και λίγο τη Grants εδώ, θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που γράψαν ποτέ οι Sound Soundgarden, Flower. ...που είχε έτσι αυτή θεωρία για την κατάρα των ε, ε, γκρουπ που παίζουνε Grants... Ε, ...για τους Nirvana, για τους Alice in Chains, για τους Pearl Jam... ...όλοι είχαν πάθει από κάτι, είχαν χάσει μέλη τέλο πάντων... ...για πολλά χρόνια η Soundgarden ήταν στο απειρόβλητο... ...μέχρι που και ο του ο Chris Cornell μας ε, αποχαιρέτησε με τη δικιά του βούληση. Εδώ ακούσαμε το πρώτο κομμάτι που γράψαν ποτέ... Ήτανε το Flower. Είχαμε συζήτηση την προηγούμενη Δευτέρα με τους καλεσμένους εδώ για συναυλιακά ποθημένα και θυμήθηκα ότι έπαιξε, έπεσε πολλές φορές το όνομα των Queens of the Stone Age ή συνέχεια των Κάιους αν θέλετε. Εδώ λοιπόν από το debut τους θα ακούσουμε το If Only Everything. όση από εμά έχουμε πάει σε μπόλικες συναυλίες και φεστιβάλ στη ζωή μας... Θα έχουμε πάντα έτσι στον Καϊμό... Α, τελειώνει το live... Και έχετε ο κιθαριστάς και πετάει τις πένες του μπροστά στο κοινό... Α, έρχεται και ο drummer πετάει τις μπακέτες του... Και πόσο τύχη πρέπει να χρειάζεσαι για να πιάσει κάτι τέτοιο... Την τελευταία φορά λοιπόν που είχαν έρθει οι Queens of the Stone Age... Ε, ε, είχα μπει τέλο πάντων καθυστερημένος στη συ Εμενε μόνο 20 λεπτά από του live ε, ήμουν έτσι κάπως σε μια αγωνία έτσι κάπως ξενερωμένος και εκεί που τελειώνει η συναυλία έρχεται και προσγειώνεται στα όμορφα χεράκια μου η μπαγκέτα και αυτό είναι έτσι το μοναδικό artifact που έχω από κάποιον αδιάσημο τέλος πάντων ε, α, πιάσαμε λοιπόν την Grants πιάσαμε τα ροκάδικα, πιάσαμε το τον Dark Wave, των Bauhaus ε, θα ασχοληθούμε τώρα και με τους κιούρ που είναι, όπως και να το κάνεις, μια κατηγορία από μόνοι τους. Ε, το πρώτο κομμάτι που γράψαν ποτέ, που κάποια εντύπωση έχω ότι πρέπει να έχει σχέση και με τον ε, ξένο του Καμί. Kiliqen Arab. Πώς μπορούν συγκεκριμένα compilation ε, να σε πηγαίνουν κατευθείαν σε συγκεκριμένες εποχές. Μένα λοιπόν η Cure θα μου θυμίζω για πάντα ένα mixtape που μου είχαν χαρίσει για να με συντροφεύει στη θητεία. Και ήταν έτσι κομμάτια κίνηση της περίοδου των Cure. Οπότε Killing in Arab, Fire in Cairo, όλα αυτά με πηγαίνουν κατευθείαν εκεί στο μακρινό 2000 και τις ημέρε που ήμουνα στο χακί. Ε, πολλά γκρουπ έχουν έτσι γενολογικά δέντρα που απλώνονται. Έτσι λοιπόν όταν οι Metallica αποφασίσαν ότι enough is enough με τον Dave Mustaine, τον πρώτο τους δεύτερο κιθαρίστα, δηλαδή μετά τον Hetfield, και ότι το έχει παρακάνει με τις ουσίες και τα ο αλκοόλ και τον διώξανε, ε, ο Dave Mustaine δεν το περίμενε και ορκίστηκε να φτιάξει ένα γκρουπ που θα εκθρονήσει για πάντα τους μετάλικα από την ε, θράση και γενικά από τον πλανήτη ε, και επειδή ήταν οι εποχές που συνυπήρχαν ε, ε, μουσικοσυνθετικά ε, μετά ήταν ποιος θα κλέψει πρώτος ε, ποιον έτσι λοιπόν στα δύο πρώτα άλμπουμ και των Metallica και των Megadeth υπάρχει σχεδόν το ίδιο κομμάτι η μεταλλικά το έχουν βαφτίσει for horsemen εδώ η megadeth the mechanics αυτό ακούσουμε your way, only on Kanye on Airweb Radio. Είχαμε σίωση και στην τελευταία μισή ώρα τη αποψή εκπομπή, εκτάκτο απόψε. Θα σα αφήσω ελάχιστα νωρίτερα, υπάρχει μια έτσι, κοινωνική υποχρέωση. Ακριβώ μετά το spoton και μισή ήταν η πολιση και το Fallout, ε, μεγάλο και γκρούπ και οι πωλείς, με φοβερή έτσι, φοβερό αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία. Και με φοβερούς εγωισμούς οι τρει μουσικοί και απίστευτος ε, κυριολεκτικά έτσι, ομυρικούς καυγάδες, φοβερά φουσκωμένα εγώ. Ε, και συγκρούσεις ε, απίστευτε. αν δείτε τα σχετικά ντοκιματέρ, πραγματικά μόνο μπουνιές δεν παίζανε. Ε, άλλο ένα κομμάτι, τελείως, τελείως ε, διαφορετικό σε ήχο από ό,τι έχουμε ακούσει απόψε. Black Mountain Angels. Ηταν λοιπόν η Black Mountain και Angels με πολύ έτσι, όμορφο βίντεο κlip εμπνευσμένο από την ταινία Τα φτερά του Έρωτα. Δείτε το αν δεν το έχετε δει, έτσι, πολύ artistic και ασπρόμαυρο. Ε, είπαμε για τι ζαβέ συναυλίε του προηγούμενου καλοκαιριού, για του ε, Μπάουχα που φύγανε στα μισά του σετ, για τον ε, Γκάλαχερ που είχε αυτό το ύφο. Γιατί να μην μπούμε όμως και για ένα live που ήταν πραγματικά μαγευτικό. Δεν πήγα, αλλά άκουσα και είδα έτσι ότι ο Ιμπραήμ Μαλούφ πρέπει να ήταν πραγματικά εντυπωσιακότατος. True story. Αυτό ήταν ο Ιμπραήμα Λούφ, λοιπόν, true sorry, από τα πιο έτσι, αισθαντικά live του καλοκαιριού που μας πέρασε. Όπως σας είπα και πιο πριν, θα σας αφήσω λίγο νωρίτερα, κατ' εξαίρεση. Ε, ευχαριστώ πολύ όσου κάναμε παρέα και διαζώσεις και ηλεκτρονικά. Ε, δηλαδή τη Ράνια, το Στέλιο, τον Όμηρο, για να τους δω εναν έναν-έναν. Ε, την Άννη, το Φώτη, τη ζωή, τη χαρά, το Δημήτρη και εσάς που κάποια στιγμή όταν δεν να εξοικειωθώ με τις πλατσφόρμες θα ακούσετε τα κομπή κάποια από τις γνώριμες τώρα Spotify θα αυτό ο Bandcamp θα δείξει ε, Θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα ε, Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα